Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι για απόψε πέμπτη βράδυ εδώ albentu14.com Και όπως κάθε βράδυ αυτήν την ώρα ο κύριος Ελευθέριος Διαμαντάρας είναι εδώ για την εκπομπή την οποία επιμελείται κάθε πέμπτη στις 7.30 περί και ελληνικής γλώσσης. Τελικά έκανα μια σούμα οι καλύτεροι ερευνητές που είναι και γνωστοί πλέον διαχρονικά στον ελλαδικό χώρο είναι εδώ στον Αλμπέντο Εκτάκτο μετά Κατά 9:00 9 και όσο Διαρκέσει αυτή η εκπομπή θα έρθει Ολευθέρης ο, ο, ο Σαραγά Να κάνουμε παρέα Ένα τριωράκι διότι λόγω της απεργίας Οι δημοσιογράφοι που κάνουν το αθλητικό Το βράδυ της πέμπτης δεν επιτρέπεται Να είναι πουθενά Και έτσι έχουμε μετά Σαραγά Ελευθέριο σε ελεύθερη συζήτηση Με το κοινό θα κάνετε ερωτήσεις Θα απαντάει και λοιπά. δεν θα έχει μια θεματική Να την Κυριακή θα έχουμε τον Τάκη Τόμπα εδώ Αύριο έχουμε δύο εκπομπές και έχουμε και μία έκτακτη με τον κύριο Χρήστο Μαλτέζο ένα φιλομό το χημικό για θέματα νανοτεχνολογίας Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως Να δω στο μικροφωνό στο διαμαντάρα, καλησπέρα Λευθερή. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέριζο, καλημερίζω και καληνυχτίζω. Καλά, όλους... καληνυχτίζει, σαν... για χαρά, παιδιά, φεύγουμε. Όλου <laughs> του φίλου που μα ακούν και στα δύο ημισφαίρια. Και Ω. το Ω. για χαρά να μην το ξαναπεί, γιατί το λέει ένα τύπο Ολυμπιακάκια που βγαίνει. Δε... Εγώ Ολυμπιακό είμαι. Είσαι Ολυμπιακάκια, αλλά βγαίνει ένα με ένα μαλίσσα να ο οποίο είναι, ψυχο... είναι ψυχοπαθή. Να μην, μην ξαναπεί για χαρά. Τι θα λέω. Αντυγιά. Υγεία και χαρά. Α, υγεία και, υγεία χαρά. και χαρά. Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα για Σήμερα, πες μου. σήμερα θα είναι αρθρωτή όλη η παρουσίαση. Θα δώσω 4-5 διαφορετικά θεματάκια τα οποία μου ζητήσαν και με το email και με το τηλέφωνο. Ναι. Το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση που βαίνει και που οδηγείται η κατάσταση, κατάσταση. οικονομική και η πολιτική της Ελλάδος. Μια λέγει, ε. Ε, δεν, γνωστό είναι ότι δεν πηγαίνουμε καλά και το πολύ δυσάρεστο είναι ότι φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό και έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα δις και κάτι εκατομμύρια κάθε μήνα να φόρους να μην μπορεί να πληρώσει η ελληνική οικογένεια. Χτες κάτι άκουγα στι ειδήσει, είμαστε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που κάποτε γελάγαμε. Ναι, είμαστε στον ίδιο παρανομαστή Δηλαδή στερούμε Βασικών προϊόντων Και οι μισθοί, 300, 400, 500 Στερούνται οι οικογένειε θερμάνσεως Το 35 με 40 τα δεν έχουν θέρμανση Στα σπίτια το χειμώνα Και περιορίζει για την επιδότηση τη φετινή πάλι Την περιορίζει και απ' του χρόνου όλα τελειώνουν αυτά Όλα όλες. Αριστερή ρε Δεν ναι. θα πάρουν μόνο τα σπίτια και τα σόβρακα Ήδη τα έχουν πάρει Δεν μπορεί να είναι το ο, το, χρέος, το ελληνικό χρέος προς την εφορία έχει υπερβεί τα 100 δις ναι. Τώρα μέσα εκεί κρατάνε και εταιρείε που είναι φαντάσματα Έχουν χρεοκοπήσει πριν 20 και 30 χρόνια ναι, Πυραϊκή, Πατραϊκή, μινιόν και κατά Όλα καθάνει. μέσα είναι Και ό, όλα αυτά τα έχουν και δεν τολμούν να τα, ανοίξουν, ε. να τα διαγράψουν Να τελειώσουν να βγουν Ότι πλέον δεν υπάρχει περιεχόμενο Δεν μπορούν να εισπράξουν από αυτά ναι. Τα εμφανίζουν όλα αυτά για να λένε ότι έχουν λαμβάνει. Ουλαβίν ναι. παρά του μη έχοντο. Έτσι λέει ο πως στον Χάροντα όταν τον περνάει κατά Λουκιανό, όταν θέλει να τον περάσει την Αγερουσία. Αχ, ναι, του ναι, λέει: ναι. απόδοση τα πορθμία. Δώσε μου λέει τα βαρκαριάτικα να ναι, σε ναι, περάσει. Έχω μία Δεν θα πάρει, του λέει: Ουλαβίν παρά του Φουπε... Δεν θα σε πάω κι εγώ. με Φου... <laughs> ναι. Έτσι. για λέγει, ε. Ε... Η πολιτική κατάσταση είναι αυτή ότι οι άνθρωποι τούτοι εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σοβεί ένα τεράστιο σκάνδαλο με τους εξαγωγέ του πολεμικού υλικού. Ναι, με τα βλήματα. Με, με τα βλήματα, εκτός των 300 μεγάλων διαμετρήματος βλημάτων που έχουμε στη Βουλή έχουμε και τα άλλα βλήματα και ένας Παπαδόπουλο ο οποίο είναι έμπορος, δίχως είναι καταχωρημένος όμπορος όπλων και ο οποίος τον έπιασαν πλέον να, πουλάει, να έχει πουλήσει στο ΆΙΣΙΣ. Να, ναι, στην το... πιο τρομερή, ναι. στην πιο αειδιαστική συμμορία που κυβέρνησε κάποιο κόσμο, το ΆΙΣΙΣ, αυτούς τους φανατικούς, να, αυτός ναι. πουλούσε και εδώ πέρα, συνενούσε και το Υπουργείο. Ναι. Και έχει μια εφημερίδα σήμερα, τη σοβαρότητα, να, δηλαδή η ύπνος, που είναι η offshore τη Μαρέβα. Χαιρεστήκαμε ναι. που είναι offshore τη μάρεμα. Εάν έχει offshore και έχει ένα εκατομμύριο μέσα και δικαιούσε πρόσφυγε, γιατί πουλάνε τρέλα σε αυτού που δεν ξέρουν, πήγαινε πάρτα. Τα άλλα που είναι κάτι Μα οι εκατομμύρια... Το επάγγελμά τη ήταν τέτοιο που δικαιολογούσε να έχει αφού ήταν στι μεγαλύτερε τράπεζε σύμβουλο επενδύσεων. Να σκοπό κάτι. Τώρα... Πήγε, εγώ προέρχομαι από την αυτιλία. Όποιο θέλει και δάσκαλο στο δημοτικό να είναι μπορεί να κάνει μία offshore, όποιος θέλει. Σώλος. Αλλά το τυπικό είναι ποιοι είναι οι λόγοι, το καταστατικό και γιατί. Εάν είναι μηδενική, δεν έχει λειτουργία, την έκανες γιατί είχες μια ιδέα, αλλά δεν εχει λειτουργια την εκανες γιατι είχε μια ιδεα αλλα δεν λειτουργησε Μα δεν, δεν απαγορευόταν να κάνει. Τι να δηλώσεις κάτι που δεν είσαι στο εξωτερικό. Δεν απαγορευόταν. Και ο τρέχον όμως το επιτρέπει. Δεν είχε αλλάξει ο νόμος. Αμάς. Μα είναι διεθνή ο νόμος, τον offshore. Ε, βέβαια. Τώρα που είναι η δυσκολία με την κίνηση των κεφαλαίων, δεν μπορεί να βγάλει τι κεφάλαια. Αυτό είναι άλλο. Α, αλλά κάποτε ήταν ελεύθερη η εξαγωγή Δηλαδή, άμα έχει εσύ μια offshore στην Ταγκανίκα, στο Περού, στη Βολιβία, αν τη εδώ για ποιο λόγο, τη δηλώνει εκεί που ανήκει. Αυτά είναι κόλπα ελληνικά. Είναι ένα κοκεντρικό κοκκεντρικό αριστερό περίεργα. Είναι... Για να ρίχνουν σανό στον κόσμο που δεν ξέρει που του πήραν η... τα λεφτά και του λένε αυτή φταίνε. Ναι. Ο αμαντάρα που έχει offshore α πούμε, κατάλαβε. Είναι... Εγώ, και κατα... Ο κόσμο το καταλάβει. Και όταν στη Βουλή μέσα δεν έχουν επιχειρήματα, σύγχρονα ναι. αρχίζουν το τροπάριο τη ε, Κασιανή σκασιανί στο ναι. παλιό. Ναι. Οι Ας εν πολλέ είχαν... αμαρτίε, περιπεσούσα γυμνή. Η περιπεσούσα γυμνή, όχι γυμνή. Λοιπόν, ε, τώρα οι άνθρωποι αυτοί λένε αριστεροί, έχουν αριστερή αντιπολίτευση μέσα στην κυβέρνηση. Οι 53 με τον. Φίλοι, φίλοι. Και, άλλα, και τα άλλα τα παιδιά. Και, και το Τσιγκελότο. Ναι, είναι. βέβαια. Ο φανατικό ο πήγε και χτύπησε το καμπανάκι εχθέ στην Wall Street. Και ανέβηκε η Wall ποιος Street. είναι Τσιγκέλι, τσακαλώτο. Ε, Πε τσακαλώτο ή τσιγκέλι. Το τσιγκέλι μα έβαλε όλου. Α, δεν το κατάλαβα. Νόμιζα ότι κρεμμύεται αυτό τα τσιγκέλι. Όχι, αυτό έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό δηλωμένα. Ναι, τώρα, πώ γίνεται, αυτό έχει μεγαλώσει στην Ολλανδία. Σπούδα στην Αμερική και στην Αγγλία και λέει Μα αριστερό. Ναι. Μήπω είναι περιφερόμενοι ουδαίοι. Ε, αριστερό είναι και ο Τσίπρα. Και, στο, και στον καμπαλό. Οι Γερμανοί λένε τώρα ότι να παραμείνει ο Τσίπρα. Αναφερότησε παιδί. Ακριβώ. Αυτά τα οποία να περνάει αυτό από τη Βουλή, δίχως να καίγεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Δεν τολμούσε κανεί αυτό. Σα έρχονται. Πήγαινε ο Καραμαλή Οι... τώρα ή ο Σαμαράν, σου πάρει το σπίτι. Είχε καεί το σύμπαν. Και εδώ δεν μιλάνε. Και... αρτήρια Εμένα δεν με ενδιαφέρει με την καλή έννοια και προσωπικά τελείω, διότι δεν έχω εγώ τέτοια κόλπα. Κάρτε, δάνεια, γραμμάτια, επιτάγε. Α τρέχουν γιατί ήξερα. Δεν συναλλάσσε με αλήτε. Γιώργο, να πούμε το εξή: Θα το καταλάβει ο κόσμο. Οι τράπεζες λέει ξεμιάλισαν τον κόσμο και πήγαινε και έπαιρνε δάνεια. Την ώρα που έπαιρνε δάνειο ο καθένα, δεν ήξερε ότι τα λεφτά που παίρνει και αγοράζει το σπίτι δεν είναι δικά του. Ότι το σπίτι είναι τη τράπεζα μέχρι που να εξοφληθεί. Ρε, εδώ, να μάξει, παίρνει με ένα χιλιάρικο τώρα και λέει: Η κυριότητα παρακρατείται. Μέχρι να μου ξοφλίσει το χιλιάρικο. Το θέμα είναι το εξή: Όλοι αυτοί είναι να μην πληρώσουν. Αλλά θα κληθεί να τα πληρώσει εσύ και εγώ. Όλοι μαζί. Διότι εσύ μένεις στο ενίκιο, πληρώνει ενίκιο, ενώ ο άλλο πήρε τα λεφτά, πήρε σπίτι, δεν πληρώνει ούτε τι δόσεις ούτε ενίκιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι τρελά τα πράγματα. Τρελά πράγμα. Βεβαίω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά του, αυτοί άλλο να κομμάτι. εξεταστούν όλοι και να δοθεί μια λύση. Δεν μου λε. Αυτοί βγήκαν. Άσε τώρα το μνημόνιο, είναι παγίδα. Και go back, Mrs. Merkel κλπ. Ένανε mm. από αυτού που καταγγέλανε και τρώγανε λέει, τα λεφτά 40 χρόνια, του βλέπω κάθε βράδυ πουλάνε τρέλα, δεν του παίρνει ούτε για να σου δέσουν τα κορδόνια στο σπίτι σου είναι για γιαούρτια όλοι. Και λένε εσεί κυβερνάγατε 40 χρόνια. Ωραία. Βγήκατε εσεί για να τα φτιάξετε. Ναι. Ένανε από τα που 40 είναι... χρόνια δεν πιάσατε μια κόρη. Με η φοροδιαφυγή, τι πιάσατε. Μα φιλέτι... σταματήσαν του ελέγχου στα καύσιμα. Φούντωσε το λαθρεμπόριο στον καπνό, στα τσιγάρα. Κάποιοι μου ένανε, ναι, δεν υπάρχει ένα Ελλάδα επώνυμο. Δεν τον πιάσουν να τον, τον δώσουν μπροστά. Τούτι εδώ οι άνθρωποι θα το τραβήξουν ε, μέχρι τέλου. Αφού δεν είχε δουλέψει, δουλέψει κανένα από αυτού. Αυτοί. αυτοί ήταν όλοι οι καφενοβοί, οι θεωρητικοί του μαρξισμού. Και Αερολογούσαν. Ναι, αλλά από Μάρξ γίνανε Μάρξ και Σπένσερ τώρα. Μπήκαν με στη Βουλή, έχουν τι απολαβές περίπου 10.000 εκατομμύρια έργων. Και εκεί δεν έχουν περικοπέ οι μισθοί του. Και πού θα ξαναβρούν αυτά τα λεφτά και αυτά τα μεγαλεία. Ρο θα γρινιάζουν, θα λένε, θα λένε, και όταν είναι η ώρα τη ψηφοφορία θα ψηφίζουν. Δηλαδή, μου ο... κόβει τον άλλον να έχει ένα χιλιάρι, εγώ το πα 30% 700. Εσύ παίρνει 10, πήγαινε 7. Το ξανακόβει, πήγαινε και εσύ 5. Το ξανακόβει, πήγαινε 4. Τι λέτε καλύτερα. Θα παίρνει εσύ 10, και εγώ θα έχω να φάω Έτσι είναι. Εγώ βλέπω ότι θα του κόψουν ναι, τα αυτιά. Έτσι είναι. Εντάξει. Όπου έχουν επικρατήσει τα καθεστώτα αυτά. Έτσι φέρονται, είναι το 5 με 10% της νουμεγκλατούρας των μελών, αυτοί ζουν. Νουμεκατούρας είναι. Είδε τι έκανε ο κύριος στη Βενεζουέλα τώρα. Ναι. Έθεσε εκτός νόμου Φι, όλη την αντιπολίτευση. ασφαλώ. Ασφαλώς. Και δεν έχουν δικαιώμα να κατέβουν στις εκλογές που θα γίνουν. Τους απέκλεισε όλη την αντιπολίτευση. Πώς γίνεται αυτό. Ε, ε έγινε. Ε, διόρισε, διέλυσε τη Βουλή, διό, διόρισε μια γερουσία δικούς του και επειδή η αντιπολίτευση λέει, δεν κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές ναι. δεν ενδιαφέρεται για την πολίτικη, την έβγαλε εκτός νόμου και δεν έχει δικαίωμα να κατέβει η αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές. Αυτοί είναι δημοκράτες. Θα πάει η Ορντογάν εκεί και θα τους φτιάξει το κράτος. Ο Χετσίπρας θα πάει. Ο Αλλά ο τσίπρα πήγε, πήγε και στον πάει Κάστρο τώρα να αντιγράψει είναι για πολλές κλωτσές τα άτομα Και απορώ πως τους ψηφίσαν Δηλαδή πως πήγε το χέρι τους και ρίξαν εκεί ναι, την Ναι διότι απ' την αρχιότητα Ο λαϊκισμός περνούσε Ο Ρέγοντε, λέει ναι. α, Το ακούει τα ημέτερα Α, Καλά. Το χαλεύουμε τα Θέλουν αυτιά. να ακούνε αυτά που θέλουν. Ε, τότε να γιατί φωνάζουν τώρα. Ε, τώρα. Τώρα άρχισε και σφίγγει ο βραδάκι. Δηλαδή, είναι σαν να μου λε: Εμένα μου αρέσει η μπλούζα α πούμε, και όταν βάζει blues, εγώ θα βρίζω. Αφού μου αρέσει, πώ θα βρίζω. Ξεμιαλιστήκανε, πιστέγανε. Η ε. πρώτη φορά. Ναι, αυτοί να πρόσεχαν, αλλά εσύ τι φταίει. Ο άλλο ο νοικοκύριστη φταίει. Εγώ φρόντισα, έστω και με δυσκολία και μάζεψα τα... τον κολομό. Και δεν έχω τέτοια κόλπα γιατί ήμουνα μέσα στο σύστημα και ξέρω Και θα έχουμε Πολύ πιο σκληρές Το 2018 ε, γίνεται ε, θα Κόβει και άλλε τις επενδύσεις Δεν πληρώνει τους προμηθευτές Δεν γίνονται έχει, έχει ψηφίσει και για το μέχρι το 21 Για 60 χρόνια έχουν Και 99 την παράδοση Α, Ακριβώς ε, Δηλαδή τρικούπης Μα είπε η κυρία Πε... Τώρα η κυρία ηθοποιός είναι και βουλευτής και υπουργό, yeah. Τι είπε Υπό του Τούρκου ήμασταν 400 χρόνια. Τι είναι τα 99 χρόνια τώρα, α, Υπό, α, Έπρεπε Λοιπόν. Πρέπει να είχα γυναίκα καμιά από αυτές. παιδί μου. Που κάθε μέρα το μελετάω. Θα είχα γίνει βιτσιόζο. Λοιπόν. Θα γίνει Να πούμε και το άλλο, για να καταλαβαίνουν οι φίλοι. Τα 99 χρόνια δεν είναι τυχαίο. Μετά την πτώχευση του Τρικούπη, το 2009 ξόφλησε το ελληνικό κράτο. Είχαμε την αυτή τη ζάχαρη στο μονοπωλίο, του καπνού και και και πετρε... Το πετρέλαιο, όλα, το ρολόπλευμα, τα τραπουλόχαρδα. Μόλι ξόφλισε, ξανά μέσα. Τα ελληνικά πυρία... Τα θυμάσαι. Ε, βέβαια, επάνω μονοπόλια. Λοιπόν, μόλι ξοφρίσαμε, Μα ξανά τώρα, είναι 99 τώρα χρόνια. τα πήραν όλα. Με το τα υπέχτω ταμείο αυτό θα συγκεντρώσουν όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τη Ελλάδος και θα την εκποιούν σιγά-σιγά. Μα δεν υπάρχει φραγίδα στο ελληνικό κράτο. Τα λέει ο Χατζάρα και να τον έχω το Σάββατο εδώ. Η σφραγίδα και το αφημί τη Ελλάδο είναι στο Βερολίνο. Όλοι κοιμούνται όρθιοι. Καλά να πάθουν. Και yeah. σε ένα στεναχωρώ, ίσω και ακροάτε φίλου. Αλλά εδώ δεν είναι. Εδώ είναι το, το κοινό καλό, με την ευρία άνοια την ελληνική. Και περιμένουμε την επιφύτηση από του εξωγενεί. Είμαστε οι υποκατοχοί. Αυτό δεν το, θα το καταλάβουν. Περιμένουμε την επιφύτηση. Και βγαίνει και λέει: Α, Θα βγω αυ... από τα μνημόνια και θα βγω. Αφού έχει κάνει τέταρτο μνημόνιο. Και έχει πει ότι 18, 19, 20 θα κόβει μισθού και συντάξει. Καλά αμαύγει από πήρε, 9% που δανείζεται θα πάει στο 4,5%. Με πήρε μία κυρία, δεν θα πω το όνομά τη μαθήτριά μου χρόνια, η οποία είναι της Εθνικής Τραπέζης. Ναι. Και μου λέει το επικουρικό Νοέμβριο και Δεκέμβριο δεν μας το έδωσαν. Εντελώς ε. το έκοψε το επικουρικό. Από τις ναι, συνδέξη. Ε, mm. Δεν δε πήγε στο λογαριασμό. Τη Πώ την κόβιζε, φίλε, την 30 χρόνια από Πήγανε τώρα στο διευθύνοντα σύμβουλο και τους είπε είναι εντολή λέει των μνημονίων απ' έξω. Εντολή να σας κόψουμε το επικουρικό. Να, ναι, βλέπω το... και κάτι φρούτα που βγαίνουν στην τηλεόραση και. Το, το... επικουρικό δεν το κάνω, ρε, πώς... είναι χρήματα τα οποία είναι αποταμιευτικά. Έβαζε κάθε μήνα ο κάθε εργαζόμενος ένα ποσόν στην πάντα να το πάρει σαν εφάπαξ ή σαν σύνταξη. Ο Σιμίτης δεν ήξερε από αυτά τίποτα ρε παιδί μου. Ήξερε ο Σιμίτης, είχε γιατί βάλει είναι... τον Γιαννήσι και όταν είναι... ο Γιαννήσι έκανε τη μελέτη αυτός ο οικονομολόγος τότε δουλεύανε έξι τα ταΐζαν τέσσερις, τώρα δουλεύουν τέσσερις ταΐζουν έξι. Δεν βγαίνει το σύστημα. Από τότε δεν πρέπει λοιπόν, να πάρουν μέτρα. Κατέρευσε τον άντρα. Επειδή είχαν την δυνατότητα του δανείζεσθε, το ρίξαν στα δανεικά και πήρε ο Σιμίτη και μα πούλησε τα αποθεματικά του χρυσού αυτά. Τα ξέρει ο κόσμο. 60 τόνου χρυσό από λοιπόν, την τράπεζα τη Ελλάδο τα πούλησε στη Γερμανία. Ε, πού είναι τα λεπτά. Και μετά από 6 μήνε ο χρυσό τριπλασιάστηκε. Τα ξέρει αυτά ο κόσμο. Ε, όχι. Διαβάζουν μενεγάκι, σκορδά, λιάγκα τέτοια πράγματα. Να κλείσουμε αυτή την σκληβερή ιστορία Για πάμε τώρα τι έχεις Σαν συνέχεια Των ο, Λεχθέων την περασμένη Πέμπτη που είχε μεγάλο Αντίκτυπο αλλά κανείς δεν μπορεί να τα αναιρέσει ή να τα ανατρέψει Διότι αναφερόμουν απάντοτε Με στοιχεία με τα άρθρα Απ' την Αγία Γραφή Και των πράξει των Αποστόλων ναι. ε, Με πήραν και μου είπαν Με αυτά συνέβαιναν και στην δίηξη Γιατί μόνο ναι, επειδή πάντοτε η Ελλάδα είναι οξυτάτη και τα πνεύματα είναι πιο ναι. οξία, πάντοτε προηγούμεθα και στο καλό και στο κακό. Πάντοτε. Το καλό έχουμε να και... το δούμε καιρό να προηγούμεθα πάντω. Ε, προηγούμεθα και στο μεσαίωνα. Εμείς εγκαθιδρύσαμε τον μεσαίωνα από τον 4ο αιώνα ενώ οι άλλοι πολύ αργότερα. Και τι έγινε για, τώρα... Για να αυτό, δεν τώρα... έχει ξανακουστεί. Δεν έχει ξανακουστεί. Θα αναφέρω το κυνήγι των μαγισσών στη Βυζαντινή επικράτεια. Τη σκοτεινή εποχή κατά την οποία οι βάρβαροι αυτοκράτορες του Βυζαντιού διότι οι αυτοκράτορες οι πρώτες γενναίες ήταν βάρβαροι δεν ήταν Έλληνες, δεν μιλούσαν ελληνικά, δεν αισθανόταν ελληνικά Εκτός από τον Ιουλιανό ο οποίος Ελληνίζει, ήταν ελληνόφωνο, αγαπούσε την Ελλάδα Και έγινε παραβάτης Και τον κάναν παραβάτη και οι δωλολάτροι και όλα τα λεφτά και τον δολοφόνησαν στο τέλος και τελείωσε Έτσι μπράβο Και όποιο θέλει τι αποδείξεις θα τις φέρω εδώ μέσα από τις εκκλησίες οι αποδείξεις αυτή τη σκοτεινή εποχή από τον 4ο αιώνα ξεκινάμε καθοδηγούμενοι αυτοκράτος από το αλλόφρον ιερατείο το οποίο είχε επιβληθεί στην Βυζαντινή μέσα φρόντιζαν με σκληρές διώξεις θανάτους και με κάθε άλλο μέσον να εκχριστιανήσουν τους Έλληνες δηλαδή να τους αθεληνίσουν για να είναι άβουλα Όντα του και να είναι ένα ποιμνιο με ποιμενάρχες από ελεύθεροι άνθρωποι έγιναν ποιμνιο αυτά τα γράφω φυσικά και στο βιβλίο μου Ελληνική Χριστιανική και Βυζαντινή Φιλοσοφία η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αποσιωπά τα δικά της τεράστια εγκλήματα τα οποία διοίρκησαν περισσότερους αιώνες από αυτά της Δυτικής. Διότι επικουρούμενη και σε στενή σύμπραξη και συνεργασία με τους Τούρκους κατακτητές αργότερα δεν επέτρεψε με, κα, με κάθε μέσο να έλθει ούτε η πρώτη αναγέννηση, ούτε η μεγάλη αναγέννηση, η δεύτερη, ούτε να συμβεί η θρησκευτική μεταρρύθμιση που συνέβη στην κεντρική Ευρώπη Ούτε και ο διαφωτισμός και ένας μεγάλος διαφωτιστής δικό μα ο Ρίγας ο Βελνετσιλής ο Φεραίος προδόθηκε και τον πνίξανε αυτόν και εννέα παλικάρια που ήταν μαζί του διότι έφερνε βιβλία επαναστατικά ήταν μεταφράσεις των εγκυκλοπαιδιστών. Αναφέρουν εδώ ότι τα εγκλήματα στο σχολείο τα έκανε η καθολική η δυτική καθολική εκκλησία. Αλλά θα δούμε και σε άλλη εκπομπή θα σας φέρω ναι. πως η πρώτη εθνοκάθαρση του κόσμου έγινε στους Έλληνες όπου μέσα σε 28 χρόνια δολοφόνησαν 19,5 εκατομμύρια Ελλήνων εθνικών από όλη την, την ευρεία επικράτεια του ελληνισμού. Ωραία. Αυτά με στοιχεία των ιστορικών. Οι νέοι χριστιανοί για να καθυποτάξουν τους Έλληνες επιθυμούσαν να ξεριζώσουν τον παγανισμό με κάθε μέσον και τρόπο. Τι πάει να πει Παγανισμό, δεν είναι ύβρις, δεν είναι ύβρισιά. Η πρώτη θεότητα που λάτρευσαν οι Έλληνες ήταν η Γαία, διότι από την γέα δίδονται όλα, φυτρώνουν όλα, Φύσης, να όλες, το πούμε η, φύ, η, γη, η γη με τον ιετό, με την βροχή, γι' αυτό φώναζε ο ιεροφάντης όταν τελείωναν οι μοιήσεις μετά στην αναγνώριση στην Ελευσίνα ή ε, ε, εκεί εκεί ΕΚΗ ΕΤΕΛΗ» φώναζε ρίξε ή ετο πραγματικό και πνευματικό ναι, έτσι. και γέννησε γέα γέννησε μυαλό να γίνουν αυτά να τελεστούν να μάθει ο άνθρωπος να σκέφτεται και να δημιουργεί το μυαλό του όπως τα τελευταία χρόνια Α, ακριβώς ναι. αυτή επειδή λάτρεψαν την γέα που μας δίδει τα πάντα και υπάρχουμε τους ονόμασαν παγανιστές αντί να είναι τίτλος τιμής το κατέστησαν να είναι ύβρις όπως και σε όλα τα άλλα θέματα ακριβώς Α, αντέστρεψαν δηλαδή όπως λέω και στα μαθήματα οτιδήποτε θετικό το έκαναν αρνητικό και τα αρνητικά θετικά δηλαδή άλλαξαν τα πρόσημα όπως γίνεται στην άλγεβρα Ήθελαν να έχουν άβουλους τους Έλληνες, να μην σκέπτονται, να μην οργανώνονται, να φύγουν από τα ήθη και τα έθιμά τους και να άγγονται και να φέρονται από τον εκάστοτε ποιμενάρχη. Έτσι, ακριβώς. Όσα ελληνικά μνημεία είχαν διασωθεί από τις βαρβαρικές επιδρομές που ήταν με τη εντολή των Ελλήνων αυτοκρατόρων, έρωλοι κλπ έρχονται συνέχεια και έκαναν τις φαγές του ελληνικού πληθυσμού, γκρέμιζαν ό,τι μπορούσαν και κατεδάφιζαν. Χιλιάδες μελέτες και επιστημονικές παρατηρήσεις, καθώς και εκατομμύρια πάπυροι με την πνευματική κληρονομία του πολιτισμένου ανθρώπου, αρχικά καήκαν από τους φανατικούς αγρίκους και σε δεύτερο στάδιο, εδώ έγινε άλλο ένα έγκλημα, τα συνέλεξαν οι μονές και επειδή δεν διέθεταν χαρτί έξυναν, έσβηναν τα αρχαία κείμενα οι καλόγεροι και έγραφανε πάνω προσευχές και χριστιανικά παραγγέλματα και εβραϊκές αερολογίες. Αερολογίες με μίση, δογματισμούς, φανατισμούς και σοβινισμούς των, του περίουσιου λαού και άλλων φασιστικών προτύπων τη εποχής. Η δογματική και φανατική πίστη στον χριστιανισμό ήταν τόσο πολύ βαθιά και ριζωμένη, ώστε απαγορευόταν ακόμα και η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Έκλειζαν όλα τα ασκληπία. Εάν κάποιος αρρωστούσε, όφιλε να καταφύγει στον εν πολίς αγράμματο ιερέα για να το σώσει με προσευχέ και με εμπογές που έξυνε από τα εικονίσματα. <laughs> έξινε μπογιά από τον Τάδε Άγιο ήταν για τον πονοκέφαλο, από τον Τάδε Άγιο ήταν για τα μητρικά, από τον άλλο Άγιο Εδώ υπάρχει η... ξύλο ακόμα ρε παιδί μου το δάσος φουντώνει τι γίνεται παιδί μου διότι οι ιατρικοί και τα φάρμακα ήσαν σατανικά και τα τιμωρούσαν με θάνατο Α, τώρα τι συνέβαινε Πολλέ όμως γυναίκες απλοϊκές γυναίκες του λαού Ελληνίδε. Όταν είχαν αρρώσεις στην οικογένεια τους θυμώνταν την, την κληρονομική παράδοση ότι πολλές ασθένειες θεραπεύονταν με ορισμένα βότανα. Τα ήξεραν από, πολύ παλιά. Από τότε. Πολύ πάρα πολύ παλιά. Αυτά τα συγκέντρωσε ο Ιπποκράτης και μετά ο Γαλινός. Αυτή ήταν μία παρακαταθήκη χιλιετιών διότι ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος άνθρωπος έβλεπε και μιμήτω τα ζώα. Και μέχρι σήμερα όταν δούμε. Κάποιον σκύλο ή κάποια γάτα να πάει να ψάχνει να βρει να φάει ένα ειδικό χόρτο είναι διότι είναι άρρωστο. Και όταν η γάτα έχει κυλιακά θα τη δείτε, θα πάει να φάει την αγριάδα για να την Ξέρουμε προκαλέσει έμετο για, να καθαρίσει, το για να καθαρίσει. Ξέρουμε τα ζώα, ξέρουνε Τα δικά μα Ο... ζώα δεν ξέρουν. Η φαρμακολογία και η σύγχρονη φαρμακολογία και οι ιατρικοί γνωρίζουν ότι τα βότανα αποτελούσαν και αποτελούν από τα αρχαιότατα χρόνια τα διάφορα βότανα. Οι γυναίκες των Ελλήνων εθνικές οι παγανίστριες οι οποίες δεν πίστευαν ότι ο Άρος θα γινόταν καλά με τις προσευχές πήγαιναν στους αγρούς για τη συλλογή βοτάνων διότι τα γνώριζαν καθώς και τις ιδιότητες και τι ιδιότητε είχε το καθένα από αυτά και τι ασθένεια θεράπευε. Και τι έπρεπε να χορηγήσουν Στο δικό τους Μέσα στην οικογένεια Επειδή όμως Απαγορευόταν αυτό Οι γυναίκες δεν τολμούσαν να βγουν τη μέρα Να πάνε να κάνουν συλλογή Βοτάνων Και περίμεναν Πότε θα έχει Τρεις τέσσερις ημέρες το μήνα Την Πανσέλινο πριν και λίγο μετά Να βγουν το βράδυ Να πάνε στον αγρό Να, βλέπουνε, να... να, βλέπουνε. να βλέπουν και να μαζέψουν Τότε δε, όταν τι έβλεπαν βράδυ να συλλέγουν να περιφέρουν του αγρού, τις ονόμαζαν μάγισσε, τι ναι. έπιαναν και τι έκυγαν. Απλά συνοπτικέ διαδικασίε. Είσαι καλησπέρα το Μόναχο. Να είναι καλά ο Δημήτρη και καλή πρόοδο, Δημήτρη, να έχει να τελειώσει καλά. Ο, και... ο λόγο λέει που δεν έγινε ο διαφωτισμό στην Ελλάδα είναι ότι κατά τη γνώμη του ο συγκεντρωτισμό του κράτου των Αθηνών και η παραμέληση τη περιφέρεια ακόμη και από τότε. Και τα λέει και ο Γεώργιος Πρεβελάκης αυτά επιγραμματικά Και μα, δεν απέχει τις μα πραγματικότητες Μα δεν υπήρχε κράτος των Αθηνών τότε Ήμασταν υπό τους Τούρκους ε, Αργότερα, το αργότερα ε, πάντοτε η εκκλησία ήταν Υπουργείο, τι λέει, παιδείας και θρησκευμάτων Από τα εκεί, τα όλα τα βιβλία Εδώ πέρα, Τα μοναστήρια έχουν τα κτήματα όλα Θα το ξαναπούμε ότι ο Θεόφιλος ο Καϊρης τόλμησε να φέρει ένα Τηλεσκόπιο μικρό ό, Τον ασβεστώσαν Τον τελεπόρησαν Τον μέθαναν Και τον αφόρισαν Και τα λοιπά Διότι δίδας και λέει γεωμετρία Και αστρονομία α, Τι α, λες τώρα. Και ήταν και ιερωμένο. Λέει κάτι αστρονόμοι που έρχονται εδώ Θα τους πάρει το κεφάλι αν ζούσαν τότε ναι Ο Μουσάς ο φίλος σου Α. αστρονόμος δηλώνει Το ξέρω Ξενοφόντα <σένα> δήλωνε τίποτα ν ν ν άλλο αγόρι μου Να είναι καλά <σένα> ξενοφόλ, ο ξενοφόν Και ο Ούδης Εννοεί τις πολιτικές ομάδες που μένονται τις μάσας και λοιπά Αυτό εννοεί θα τα των Αθηνών είναι τα πρόσωπα Θα τα πούμε άλλη φορά Με αποσπάσματα εφημερίδων της εποχής για τι ρούχλε τη εποχής θα τα πούμε αυτά η αμάθεια ο δογματισμός και η κακία των φανατικών χριστιανών βρήκε την τρομερή λύση της χαρακτήρισε μάγισε σε ανατολή και δύση και τι απλούστερο να τους καίει οι ιστορικοί της εποχής αναφέρουν και μια άλλη τρομερή πτυχή της χριστιανικής αγάπης φθάνει θεαθή γινή της νύκτορ, πλησίων αρχαίων μαρμάρων ή να χαρακτηριστεί ως ερετική Δεν το σχολιάζω. Δεν το σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Διότι κατά αυτού οι αρχαίοι ηχοοριλατρείας ήσαν καταραμένοι. Ε βέβαια. Γι' αυτό τα γκρεμίσαν. η απάντηση γιατί τα γκρεμίσαν όλα και απανοχτήσαν άλλα κόλπα είναι αυτή που μόλις ανέφερε. Έτσι χιλιάδες γυναίκες και μαζί και με αυτές οι δικοί τους καταδικάστηκαν και κάηκαν Λέει εδώ ένας φίλος, το ίδιο με τον εγγονό του Τζέκη Χάν και το ίδιο με την Ιπατία. Όποιος ασχολούταν με τα μαθηματικά και την αστρονομία τον χαρακτήριζαν μαγό και τον εγδέρνανε. Εδώ την Υπατία την τεμάχισαν με μητερά Ελατρέπε. Την κομμάτιασαν πο, πο, πο. στο προάβλιο της εκκλησίας του, και του, μετά του, έκαψαν εκείν... το σώμα της στις άρκες της και τα σκόρπισαν αλλαλάζοντες μέσα στην Αλεξάνδρεια να πάνε στα τέσσερα μέρη του ορίζοντος η, η στάχτη της κακιάς μάγισσας. Αχ, ο, ο, ο, άλλος... κύριος, ο κύριος Πέτρος, ο αναγνώστης της Εκκλησίας έγινε και ήταν μεγάλη εβδομάδα μεγάλη Παρασκευή. Ποιος Πέτρος. Πέτρος λεγόταν ο αρχηγός των παραβαλάνων, Α, των ταγμάτων, των Εσές. Εδώ γίνεται λέει και σήμερα εξοργισμό. Και με το αζημίο το τι να λέμε λοιπόν ο φίλος μας από το της Σερβίας Όλη αυτή η σκοτεινή περίοδος του Μεσαίωνα κατά την οποία το Βυζάντιο φρόντιζε να εχ χριστιανήσει τους Έλληνες παύλα εθνικούς διότι ήσαν εθνικοί ήσαν οι μόνοι οι οποίοι αποτελούσαν έθνος ακόμη πριν από την εποχή του ομήρου όπως επαγγελειμένα αναφέρει ο ίδιος ο Ομυρός. Άσχετα αν οι άλλοι λέει μετά από το 1850 άρχισαν να δημιουργούν έθνη στην Ευρώπη. Και τι έθνη, κατόπιν θρησκευτικής ομπρελάς. Όχι έθνος έθνος. Η Γαλλική Επανάσταση μετά άρχισε να δημιουργεί και μέχρι το 1850. Όχι λέω και πριν εγώ και όλη την κατάσταση. Κατάφεραν λοιπόν από Έλληνες εθνικούς να τους μετατρέψουν σε ρωμιου και Γρεκούς διότι οι λέξει. Έλλην και Έλληνες επί 1400 χρόνια και πλέον ήταν απαγορευμένες με την ποινή του θανάτου και κατάσχεση της περιουσίας σε όποιον τολμούσε να τις προφέρει <κυρίζει> Φρόντισαν να απεμπολίσουν οι Έλληνες την εθνικότητα και την καταγωγή τους για να τους δαμάσουν και να τους καταστήσουν ένα άβουλο που ήμιο με επιμενάρχες με χρυσέ τι στο κεφάλι ή αν σημαίνω, θέλουν να... κάποια ερώτηση εδώ γιατί θα αλλάζω θέματα τώρα Κοίτα προσεπήρωση είναι αυτό που λες ένα άλλο φίλος θα την κυψέλη λέει τελικά υπονομαζόμενοι χριστιανοί Που έκαναν τα αντίθετα από ό,τι υποτίθεται ότι δίδασε ο Χριστός Μ' αρέσει η λέξη υποτίθεται Τι έχουν προσφέρει λέει στην ανθρωπότητα έστω και ένα Υπάρχει μόνο θάνατος, πυρά, κυνήγη, πόνος, ψέμα, μίσος και συλλογή Πλούτου. Και καθυστέρησαν για χίλια χρόνια τον πολιτισμό, διότι Έτσι. είμαστε βέβαιοι ότι πριν χίλια χρόνια θα είχαμε πάει τουλάχιστον στη Σελήνη. Τουλάχιστο. Τα, τα λένε οι αστρονόμοι, η Σάγκαν και Σία. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε τι επιτεύξεις Διότι είχαμε τον ατμό, είχαμε την κίνηση, Όλα. είχαμε ηλεκτρισμό, λέει, είχαμε, είχαμε ε, αυτόματα. Είναι απλά μαθηματικά. αλλά είσαι χίλια χρόνια από τώρα δεν θα είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογικά. Εμεί το ίδιο πράγμα είναι. Μα είχαμε ηλεκτρισμό. Είχαμε τον ατμό, κάναμε... Ε, κινήσεις. Όχι κινήσεις, η υπταμένη περισσότερα αεροπλάνο ατμοκίνητο κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Κινήσεων όχι, γινότσαν κινήσεις εν είχαμε, είχαμε αυτόματα ρομπότ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Αυτόματους πολιτές, αυτόματους διανομής κρασιού. Λοιπόν, μην ξανάρισαι εδώ ρε παιδί μου έρχεσαι και μας λες τώρα τι αυτό και... Λοιπόν. Λένε, Τρελοντολή, κάτσε να βάλουμε ένα διαλυματάκι να το δηλ Έρχονται εδώ και μας λένε ότι είμαστε χίλια χρόνια πίσω αφού είμαστε μοντέρνοι. Μα έχουμε Αλβέντα κάθε βράδυ μετά, τις 7 αρχίζει εδώ το party, να ξέρετε από τη φίλη. και μουσική <coughs> με του καλύτερου ερευνητέ που έχουμε να πω ότι εκτάκει μετά, λόγω τη απεργία θα είναι εδώ για ένα τριωράκι όταν τελειώσει εκπομπή με τον κύριο Διαμαντάρα, με το κοινό Αύριο 7 η ώρα θα είναι εδώ ο Χρήσο Κωνσταντόπουλο, ο ερευνητή, ο συγγραφέα, ο, ο φίλο μα. Γύρω στι 8 και θα είναι εδώ η Κουμπούνη να μα πει τι μελιγενέστε. Και στι 10 το βράδυ πάλι εμβολήμω θα έχω τον φίλο μου τον Χρήστο Μαλτέζο, ο οποίο είναι διδάκτορ χημικό από το Πανεπιστήμιο τη Πεσσιλβάνια, ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδο σε οργανισμού στην Ευρώπη για το περιβάλλον και για θέματα καταναλωτή και θα πούμε. Το θέμα το εξής Νανοτεχνολογία Πανάκια ή Εφιάλτης Ενδιαφέρον θέμα δεν το έχουμε πιάσει Θα μας τα πει ο κύριος Μαλτέζος Αύριο βράδυ εδώ και την Κυριακή Έχουμε Παναγιώτη Παπά στις 8 Άγνωστοι επισκέπτες Και το θέμα είναι εξωγήινη και τρέχουσα Τρέχουσα Πολιτική κατάσταση Και όταν λέω τρέχουσα δεν λέω ότι σήμερα μόνο Ενώ Α... Από το 50 και μετά έστω Λοιπόν Ελευθέριος Διαματέρας εδώ, απόψε και κάθε πα, ε, πέμπτη βράδυ 7.30 περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης. Παγκαλώ, Ελευθέρι. Όπως σας είπα, φίλοι μου, ε, θα είναι σήμερα σπονδυλωτή η παρουσία εδώ. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη λέξη Ειρήνη, ήρω με έψιλο γιώτα, ρέο, ρήτρα, ρητό, ρήτορ. Για να δούμε τι σημαίνουν αυτά. Η ρίζα της λέξης ειρήνη είναι από τα ρήματα ήρω με έψιλο και έρω. Σύμφωνα με το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης σταματάκου, το ήρω και το έρο σημαίνουν θα πω, θα μιλήσω, θα διακυρίξω, θα υποσχεθώ, θα δώσω εντολή. Να, τελεσθεί κάτι. Πρέπει να έχετε υπόψη σας, το έχω ξαναπεί, ότι όπου υπάρχει το γράμμα ρο σημαίνει ροή και εν προκειμένου, Ροή του λόγου. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη ρίτορ, ρέο ή ερό. Όπω και το ρητό. Από την ίδια επίση ρίζα είναι και η λέξη ρήτρα, που σημαίνει συμφωνία, συνθήκη. Είναι γνωστό ότι οι νόμοι του Λικούργου ονομάζονταν ρήτρε. Η νομοθεσία των Αθηνών του Σόλωνος και μετέπειτα ονομαζόταν άξονες. Κα, Πολλοί και νομικοί μπερδεύουν διότι δεν έχουν εντρυφίσει στην ενιολογία και λένε όχι ονομάζοντον Κύρβης. Οι άξονες ήταν το αστικό και νομικό δίκαιο, και το διοικητικό δίκαιο, αντίγραφό τους ήταν ανηρτημένος στην αγορά των Αθηνών, που πήγαμε πριν 15 μέρες, και τα πρώτα χαραχθέντα εφυλάσσοντο καταρχήν κάτω στην αγορά εκεί που ήταν το Μήτροον και αργότερα, τους ανέβασαν για πλέον ασφάλεια στον Παρθενώνα. Οι θρησκευτικοί νόμοι ονομάζονται κυρβη. Αυτό να το έχετε υπόψη σας, να μην κάνετε το λάθος. Στην ε, λέξη ειρήνη, το λεξικό μας ενημερώνει ότι ειρήνη και ρήτρα είναι συγγενικές λέξεις και έννοιες. Μας ενημερώνει όμως ακόμα ότι ειρήνη σημαίνει και ανάπαυλα. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας πράγματι η ειρήνη είναι το μεσοδιάστημα δύο πολέμων. Ναι. Και τι μα λέει ο Θουκηδίδης εκπολέμουμεν γαρι ειρήνη, μάλλον δεν δε Και εμείς το ερμηνεύουμε όποιος θέλει η ειρήνη να είναι έτοιμος πάντα για πόλεμο. Για να έχει ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμο πόλεμος. Έτσι. Δηλαδή κύριε Ερντογάν εσύ ετοιμάζεσαι τώρα να θέλεις τα νησιά και τα λοιπά και, Α, και πρέπει να, είμαστε... πρέπει να αισθάνεσαι ότι δεν θα το τολμήσεις διότι αν το τολμήσεις θα το πληρώσει πολύ ακριβά Έτσι. Το και ξέρει. το γνωρίζουν αυτό το ξέρει. και παρόλο τα χάλια τα οικονομικά χάρη στην αυτοθυσία των Ελλήνων πιλότων και του ναυτικού δεν μπορώ να πω περισσότερα οι Τούρκοι μα τρέμουν διότι σε όλες τις ασκήσεις που γίνονται Του ΝΑΤΟ Οι Έλληνες έρχονται πρώτοι Και πριν δύο χρόνια όταν πήγαν Οι Έλληνες πιλότοι στην Αμερική Σε μια πολύ μεγάλη άσκηση, Βγήκαν πρώτοι και από τους πλέον Έμπειρους Αμερικανούς ε, Μια αρβίλα να πατήσει Από εκεί ε, ε, Έτσι απλά και το τουρκικό κράτος Διότι δεν είναι Τουρκία, Είναι πανσπερμία Με ρωτήσατε 2 για τον Άριο Πάγο των Αθηνών Για να δούμε Ο Άριος Πάγος είναι ένας βραχώδης λόφος βορειδυτικά της Ακροπόλεως Το ύψος του είναι 115 μέτρα και προβάλλει μεταξύ της Ακρόπολης και των λόφων της Πνίκας και του Αγοραίου Κολονού Το όνομα του προέρχεται ή από τον Θεό Άρη που κατά την ελληνική μυθολογία δικάστηκε εκεί από τους θεούς του Ολύμπου για το φόνο του γιου του Ποσειδώνα Αλλιρώθιου είτε από τις αρές ερηνίες, τις λεγόμενες και σεμνές, που ήταν χθόνιες τη τιμωρίας και της εκδίκησης την αρχαιότητα ο βράχος αυτός ήταν αφενός τόπος λειτουργίας δικαστικού σώματος και συγκεκριμένα της Βουλής του Αρίου Πάγου, οι αρμοδιότητες του οποίου μετά το 462 π.χ. ήταν η εκδίκωση βαρέων υποθέσεων φόνων, εκπρομελέτης, εμπρισμών και ιεροσιλιών και αφετέρου θρησκευτικός με αρκετά ιερά, σπουδαιότερο των οποίων ήταν των Σεμνών Θεένων ή Ευμενίδων, η πιθανή θέση του οποίου προσδιορίζεται σε βορειοδυτική κοινοτητα του βράχου. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι ο βράχος αυτός, πέριξ της Ακροπόλεως ή λοφοι αυτοι έχουν κατοίκηση από την νεολυθική εποχή. Βρίσκουμε από την νεολυθική εποχή κατοίκηση. Στη βόρεια πλαγιά του Λόφου εντοπίστηκε νεκροταφείο με και λαξευμένους στάφους με άριστη γεωγραφική διεύθυνση Ανατολής Ζήσεως που ανάγεται από την Μυκηναϊκή και την Γεωμετρική πρόοδο από το 1600 και εδώ. Εικάζεται πως αυτό ήταν το αρχαιότερο νεκροταφείο της Αρχαίας Αθήνας. Από τον 6ο αιώνα Πιχεί φαινέται αποστολό της επιχεί νηής παράμα του Χάριν. Πρό Χριστού. Α βέβαια βέβαια μου, γιατί βλέπω. Γι'να μιλάμε Πλίν, γιατί merken i de Από τον 6ο αιώνα Πλίν, φαινέται αποστολό φ αυτόν αναπτύχθηκε ο ικισμός που αποτελούσε μέρος του αριστοκρατικού δίμο της μελίτης. Βλέπετε πάντοτε οι έχοντες και οι κατέχοντες πιάνουν τα υψώματα για να μην έχουν λεπορίες με πλημμύρες και άλλες καταστροφές. Εκεί βρίσκουμε τις θεμελιώσεις τώρα των διαφόρων οικειών, βρίσκουμε φρεάτια, αγωγούς που έχουν, ε, επιβεβαιώνουν ό, όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω. Το 51 μετά Χριστόν, συν, ο Απόστολος Παύλος, οδηγήθηκε στον Άριο Πάγο όπου και κήρυξε για πρώτη φορά το χριστιανισμό στους Αθηναίους εκεί βρήκε να πει το αγνώστο Θεό υπήρχε μία στήλη το αγνώστο Θεό διότι η θεότητα γνώριζαν οι Έλληνες ότι είναι μία η δημιουργός και δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν ούτε να τον απεικονίσουν άλλο οι θεότητες του Ολύμπου οι λαϊκές θεότητες και άλλο η θεολογία και η δημιουργία του κόσμου. Από το, απ το κήρυγμά του φαίνεται, λέγεται ότι προσελήτησε μόνο δύο ακρατες τον Διονύσιο τον Άρεο Παγίτη που είναι σημερινός προστάτης και πολιούχος των Αθηνών θα πρέπει να βάλουμε τα γέλια, αλλά το παρακάμπτουμε. Που κατά την παράδοση ήταν και ο πρώτος επίσκοπο της πόλης και μία γυναίκα την οποία ονομάζουν Δάμαρη. Εσείς κατά... έχουν αφιερώσει και ο δός στο Παγκράτη. Μάλιστα. Δαμάρεος. Κατά την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο 4ο με 8ο αιώνα στη βόρεια πλαγιά του Λόφου και πάνω από τα αρχαία των κλασικών χρόνων ανοίγηραν τέσσερι πολυτελέστατες επαύλης οι οποίες ανήκαν πιθανότητα σε σοφιστές και σε πλούσιους Ρωμαίους. Εκεί οι σοφιστές, μέχρι που να έρθει η εντολή να κλείσουν από τον Ιουστινιανό λειτουργούσαν και η νεοπλατωνική φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Στα μέσα του 16ου αιώνα, στην κορυφή του Λόβου, ανοίγεραν χριστιανικό ναό προς τιμήν του Διονύσου του Αρεοπαγίτη αυτός ήταν τρικλιτός σε ρυθμό βασιλικής μενάρθηκα και κεντρική αψίδα ο οποίος καταστράφηκε από σεισμό το 1601 Να ρωτήσω κάτι <coughs> δεν είναι ότι ο ναός του ο Διονύσου στην Πανεπιστημίου Είναι ενώ... καθολικός, είναι, είναι καθολικός. Ναι. Γιατί δεν είναι ορθόδοξος Το ίδιο μαγαζί είναι, Α, είναι... Το ίδιο είναι, αλλά επειδή διαφωνούνε. Το ίδιο μαγαζί είναι. Δηλαδή, μου, το ένα μαγαζί είναι σε αυτή τη γωνία, το άλλο στην ε, άλλη. Λοιπόν, αλλά γιατί δεν τον έχουν Ορθόδοξο το ναό. Γιατί <coughs> είναι για να τιμούν οι Καθολικοί τη λατρεία του εκεί. Μα αφού ο άνθρωπο τότε. Ε, τιμούν τον πρώτο επίσκοπο των Αθηνών. Δεν φέρανε τον Άγιο Αμβρόσιο. Και με πρέπει διόλυνα. να είναι καθολικός, αυτό έγινε μετά από χιλιά χρόνια Μα τότε δεν υπήρχε καθολική και ορθόδοξη Άρα ήταν... μόνο διαμαρτυνόταν Μέχρι το 1051 <χει> πριν γίνει το οριστικό σχίσμα <χει> Ήταν μία η θρησκεία ε, άρα μετά επενδύθη... Τα οικονομικά και πολιτικά κίνητρα των δύο εκκλησιών ήταν αντίθετα Εγώ το λέω με την ευρία, είναι ότι Πολιούχος το εισπόλαιος των Αθηνών στα σύγχρονα <χει> χρόνια Οκ <okay, χει> ναι. Αλλά αφού η επικρατούσα θρησκεία είναι η ορθόδοξη γιατί ο πολιούχος Μία είναι η, εκκλησία η θρησκεία. Είναι Μία είναι η θρησκεία. Ε και γιατί ορθόδοξος. Είναι Ο Τζερόνιμο και, και, και ο Καθολικό. Και ο Ορθόδοξο και ο, ο Καθολικό είναι συνώνυμε έννοιε. Πρέπει να δούμε γιατί. Ο δεν... ένα σημαίνει έχω Ορθόδοξασία, πιστεύω ορθά. Ναι. Και ο άλλο λέει ότι είμαι Καθολικό, με αποδέχονται όλοι. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Άρα εδώ τώρα ποιο λειτουργεί, ο Πάπα στην Καθολική ή ο Τζερόνιμο. Στην καθολική λειτουργούν οι καθολικοί, το καθολικό δόγμα. Καλά, αυτοί είναι όλοι μπερδεμένοι και θέλουν να πείσουν εμάς ότι είναι στα καλά τους. Αυτοί είναι Αφού στα καλά Αφού δεν μπορούν τους. να τα βρουν μεταξύ τους. Τα βρίσκουν άριστα. Ε, υπογείως. <laughs> τα βρίσκουν άριστα. Λοιπόν, είπαμε το 1601 ο σεισμός έφυγε. Στα βορειοδυτικά του να υπήρχε μητροπολιτικό καθίδρυμα που διατηρήθηκε μέχρι τον 17ο αιώνα. Αυτό ήταν ένα διόρυφο ήκημα με πολλά δωμάτια στον περίβολο του οποίου υπήρχαν αποθήκες μέχρι και στα φιλοπιεστήρια. Τα τελευταία αυτά οικοδομήματα καταστράφηκαν το 1800 και ο μπαμπάς του Όθωνος, ε, ο Λουή, όταν έδωσε χρήματα και ήρθε και θαύμαζε την Ακρόπολη έδωσε εντολή, έδωσε και τα λεφτά και τα γκρεμίσαν όλα αυτά και τα πετάξαν από εκεί. Τα... τα ερήπια που ήταν... Και θεωρείται μέχρι σήμερα ιστορικός και φιλέλλην. το φιλέλλην. Φιλολα... Οι Γερμανοί είναι ελληνολάτρες. Ο ήταν, ήταν και είναι ελληνολάτρες σεβόμενοι τον πολιτισμό και την προσφορά να το παραξηγήσουν Δεν μιλάει πολιτικά Μιλάει κοινωνικά Εάν δεν είχαμε τους Γερμανούς Να συλλέξουν Τα αρχαία κείμενα Να τα δουλέψουν επί αιώνες, Να τα εκδώσουν από τη ληψία ναι. Δεν θα γνωρίζαμε τίποτα Για την προσοκρατική φιλοσοφία Αυτό είναι ο γεγονός, γεγονός. Τα γράφω μέσα στα, στα πρώτα μου βιβλία Α τώρα πού πες βιβλία Θα μου φέρεις εδώ τους τίτλους Από ένα αντίτυπο διότι μου ζητάνε και μπορείτε να προμηθεύεστε βιβλία των φίλων εδώ ερευνητών, αγαπητοί φίλοι, του Κωνσταντόπουλου, του Γρηγορίου, του φίλου εδώ συνομιλητή, του Διαμαντάρα και όχι μόνο, είναι αναρτημένα και τα τηλέφωνα, ένα SMS τα και θα το λάβετε. Εντός Αττικής, εκτό Αττικής, εκτό Ελλάδος δεν έχει πρόβλημα η αποστολή. Λοιπόν... Ε, α, και να μην, για να μην κάνω αλδιακοπή, εδώ το διαμαντέρα, τη Δευτέρα 18 μέχρι 24, από το πρώτο βράδυ, υπάρχει μπαζάρ βιβλίων με προσφορέ στο, στο άτομο βιβλίο στι εκδόσει Εσόπτρων. Να πάρετε να κάνετε δωράκια σε φίλου, παιδιά, ιστορίε, εγγόνια κλπ. Και τα απογεύματα θα είναι οι περισσότεροι εκ των συνεργατών εδώ τη ομάδα του Αλμπέντου εκεί, όχι για ομιλίε. Θα είναι εκεί μια-δύο ώρες στα απογεύματα μετά τις 5-6-6.30. Ε, καφέ, συζήτηση κλπ. Λοιπόν, κινηθείτε να μεγαλώνει η παρέα του Αλμπέντο, διότι η, η, η μια πλευρά στηρίζει την άλλη. Συνέχιση ελευθερία. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στον Αγάθωνα, τον τραγικό ποιητή, τον οποίον έχουμε και εδώ Αγάθωνος, για ένα απόφθεγμά του το οποίο εραννίσθηκε κι αυτός από τον Περικλή και θα κάνουμε μία τώρα. Μάλιστα. Ο Αγάθων γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα το 448 και απεβίωσε περί το 400. Ήταν Έλληνας τραγικός ποιητής, φίλος του Ευρυπίδη, του Πλάτωνος και μαθητής του Σοκράτη. Οι τραγωδίες του δεν σώζονται πλέον σήμερα, αλλά έχουμε αναφορές αυτών σε έργα άλλων τραγικών. Πατέρας του ήταν ο Τισαμενός, διάσημος αναμορφωτής και μεταρυθμιστής της αθηναϊκής νομολογίας. Πετάγεται εδώ ο φίλος σου από το μοναχός, Το <Ρι>... κάνω για να ναι. είναι διαδραστικό και λέει γιατί συζητάνε οι φίλοι εδώ μεταξύ τους ε, οι Γερμανοί, πάνω σε αυτό που είπε πριν, ειδικά οι Βαβαροί Θεωρούν εαυτούς απογόνους των αρχαίων Ελλήνων Σωστό Και τοπικοί, τα τοπικά χρώματα ως σημαία της Βαυγαρίας είναι το μπλε και το άσπρο Να το πούμε αυτό ε, Μια και μας ακούει ο Δημήτρης και είναι δηλαδή. της τοπικής ακαδημίας Δημήτρη φρόντισε να έρθω να κάνω ένα μήνα ή δύο Να κάνουμε μαθήματα ιστορίας, ενιολογίας και φιλοσοφίας Στα ελληνόπεδα και στους ελληνέ. Εγώ έκανα σπουδέ στο μόνο. Εγώ μου. αμοιβή δεν θέλω, Δημήτρη. Θα καλύψετε τι δαπάνε και ευχαρίστω την άνοιξη να είμαι κοντά σα. Άμα υπάρχει ομάδα εκεί, εννοείται. Όπω και έχουμε και φίλου που μου έχουν πει τέτοια, αλλά με το νέο έτο, αγαπητοί φίλοι, γιατί μα ακούνε. Τα 7 δέκατα τη Γερμανία μα ακούει. Ε, στο Βούπερ, τα είναι ο Κυριάκο και πάνω κάτι άλλο. Και θέλω να επαφέ. Με επαφές. τη βοήθεια σου, Δημήτρη, θα έχει τυπωθεί και το βιβλίο το οποίο επιμελήσει τη μεταφράσεω στη γερμανική και θα έχουμε να δώσουμε πράγματι πολλά πολλά στους Έλληνε και στους Γερμανούς οι οποίοι φλέγονται από ελληνισμό. Λοιπόν, από όσο Δημήτρη, εγώ ήμουνα στο μονάχο είχα σε μένα στο Γκέλτινγκ, ένα προάστιο του Μονάχου. καλησπέρας μας στη Γερμανία. Λοιπόν, μάλλον στο Μόναχο. Λοιπόν, για λέει Δημήτρη. Ε, Ελεύθερη. Εδώ μας είναι γνωστός περισσότερο ο αγάθον Από το συμπόσιο του Πλάτωνος Διότι το συμπόσιο τελείται στο σπίτι του Αγάθωνος Είσαι λάθος Μάλιστα. Ο Αγάθωνας είναι ένας σύγχρονος μουστακαλής ρεμπέτης Μάλιστα Και αυτόν ξέρουνε Αυτόν που λες εσύ δεν τον ξέρουνε Θα το μάθουν. Διότι δεν έπαιζε ρεμπέτικα. Γιατί έκανε το συμπόσιο την εορθή διότι είχε βγει το έργο του, νίκησε τους άλλους τραγικούς αγώνες στα Λίνια το 416. Ο Αριστοφάνης τον σατυρίζει στις Ήταν εύπορος και φίλος της ευζοία, σύγχρονος με τον Ευρυπίδη. Δάσκαλοι του ήταν ο πρόδικος και είχε σαν πρότυπο του τον Γοργία. Ο πρόδικος με τον Σοκράτη όπως είπαμε και είχε τον ρήτορα τον μεγάλο τον Γοργία τον είχε σαν πρότυπο του. Τα τελευταία χρόνια τη ζωής του τα πέρασε στην πέλα της Μακεδονίας, στην αυλή του βασιλέου της Μακεδονίας, του Αρχελάου, μεγάλου προστάτη των τεχνών και της τραγωδίας. Εκεί κατέφευγαν πολλοί, εκεί είχε πάει και ο Εσχύλος και άλλοι πολλοί και έπαιξαν τα έργα τους και συνέθεσαν και έργα εκεί. Ο αγάθον τι έκανε και μα μας αναφέρουν στα χωρικά κάνοντας τα εμβόλυμα. Δηλαδή χωρίς συνάφια με την υπόθεση του δράματος γεγονός τον οποίο το κατακρίνει ο Αριστοτέλης την ποιητική του αλλά ήταν νεοτεριστής. Σήμερα το εφαρμόζουν στα θέατρα όλα τα μεγάλα, σε όλα τα μεγάλα θέατρα του κόσμου. Επίσης έγραψε και πρωτότυπη μουσική για τα έργα του, τι Βλέπετε ότι τότε εκτός από ποιητής που συνέθετε την τραγωδία που έπρεπε να έχει από χίλιους έως χίλιους πεντακόσιους στίχους έπρεπε να κάνει και την μουσική, ο τραγοδός, να γνωρίζει να είναι μουσικός και να σκηνοθετήσει το έργο και να κάνει και πολλά άλλα. Ναι. Και καλύτερο σε όλα αυτά ήταν ο Εσχύλος. Από τις τραγουδίες του μας είναι γνωστές ο Ανθ. Οι τραγωδίες «Ανθεύς», «Φιέστης», «Μισή» και «Τήλεφος». Σήμερα σώζονται λίγα αποσπάσματα από τους στίχους του που έχουν εκδοθεί από τον Νάουκ, Γιόχαν Ογκους Νάουκ, στο «Τραντικόρουμ Γκρεκόρουμ», φραγμέντα λειψία 1856. Να γιατί ευγνωμονούμε εμείς τους Γερμανούς, τους πνευματικούς, τους πνευματικούς άνδρες. Γιατί να θυμίσουμε εδώ ο εθνικός τους ο Γκέτε Άτα. Όταν έκανε τα μαθήματα Αγαπητοί φίλοι Ξεκολλήστε λίγο τον εγκέφαλό Αγαπητοί φίλη μην βλέπετε τα τρέχοντα θέματα α, βλέπετε το όλον Λοιπόν, όταν ρωτήσανε μαθητές του το Γκέτε, δάσκαλε Τελειώσαμε την ελληνική γραμματεία Τώρα που πάμε παρακάτω Λέει ξανά ελληνική γραμματεία Όχι, Ξανά Τους λέει διαβάσατε τον Όμηρο Λέει ναι ξανά και ξανά τον Όμηρο Εκεί, Εκεί. Έτσι. Και στη γέννηση τη τραγωδία γράφει εκείνο τα εγκομιαστικά του. Και να πούμε και οι μεγάλη ζωγράφη του προηγούμενου αιώνα Γκίζη και Σία ήταν στη σχολή του Μονάχου. Όλοι εκεί πήγαιναν και οι νομικοί εκεί σπούδαζαν. Και όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι του 19ου και 20ου αιώνα οι Έλληνε, που αναφέρω στο τελευταίο μου βιβλίο, mm -hmm. η φιλοσοφία και οι φιλόσοφοι κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, όλοι έχουν σπουδάσει στην Γερμανία. Και ιδιαίτερο το μόναχο Και να θυμίσουμε εδώ στους Ότι η εθνική του πιναγωθήκη Άμα πας με κλειστά μάτια εκεί νομίζω ότι είσαι στην πανεπιστήμιο Στην ναι, ακαδημία έχουν... είναι Ταντίγραφα. ακριβώς το ίδιο Ακριβώς το ίδιο Ταντίγραφα. Ακριβώς το ίδιο Αρχιτεκτονικά εννοώ Τι μα έλεγε Κανείς λογικός άνθρωπος Δεν επιθυμεί να φτάνει στα άκρα Αρκεί και οι κυβερνώντες Να θυμούνται συνεχώς την ρίση του αγάθωνα Ποια είναι Και θα δούμε από πού την πήρε Τον άρχοντα τριών δι Πρέπει να το χαρακτηρίζουν Τρία λέει τον άρχοντα Πρώτον ότι ανθρώπων άρχι. Δεύτερον Ότι κατανόμους άρχι. Τρίτον ότι ουκ ΑΗ άρχι. Το που δω... το ξεχνάνε ναι. Έλα εδώ Τσίπρα κυβερνά ανθρώπους Ναι Δεύτερον ότι πρέπει να κυβερνάς με νόμους Και όχι να λες είχα αυταπάτες Και να κοροϊδεύεις Στα παπάρια μας αν αυτά αυταπάτες και τρίτον, και τρίτον Τσιπράκο μου Ουκ αηάρχης ναι. Δεν θα είσαι συνεχώς Τώρα, Συ, Στην αρχή σ, Στην αρχή Δεν θα κυβερνάς συνεχώς Έτσι, ναι. Τώρα αυτό το έχουμε Βρει στον περικλή Όταν κατέβαινε για να πάει στο βουλευτήριο ναι, να μιλήσει ναι. διότι οι, κυβε, οι κυβερνήτες εξελέγονται και οι στρατηγοί για ένα χρόνο ο Περικλής είχε εκλεγεί για 16 χρόνια πως γίνεται αυτό Πώς γίνεται; καταλαβαίνουμε το μέγεθος Κάποιο του ανδρός τον... το μέγεθος του ανδρός πριν φύγει αφού την ωραία πήγαινε στον καθρέφτη του και έλεγε ώρα και φύλατε Περικλε κοίταξε Περικλή και, και ε, ε, να είσαι ότι Άρχισε ανθρώπων, άρχισε Ελλήνων, άρχισε Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε να βγούμε δηλαδή τώρα για να μην αρχίσουμε να βρίζουμε. I don't know how the stars came to the sky. How I begin or the reason why, but I got you that's all I need to know I don't know what's the soul over me Why you've got this love, there's all this suffering But I've got you And that's all I need to know all I need to understand I don't know what's the meaning of life how many days I've left to feel alive but I got you and that's all I need to know Okay. I begin, the reason why but I got you and that's Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση, Ελευθέριος για Μαντάρας, Κάθε Πέμπτη είναι εδώ, στις 7.30. Ακολουθεί μετά τα 9 ο έτερος μέγιστος φίλος εδώ και συμπαραστάτης στην ομάδα του Αλμπέντο, Σαραγάς Ελευθέριος ονομάζεται, με ελεύθερη συζήτηση με το κοινό του φίλους εδώ το βράδυ, επειδή δεν ακολουθεί εκπομπή για τη δημοσιογράφη που την κάνουν το βράδυ της Πέμπτης έχουν απεργία σήμερα, και θα περάσουμε ωραία και το επόμενο τρία ώρα μετά από την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, συνεχίζεις, Λευθέρη. Τώρα θα σας δώσω ένα απόσφασμα συζητήσεως που είχε ο Σοκράτης με τον Διόστρατο. Ο Διόστρατος ήταν Αθηναίος δημαγωγός κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Λέει ο Σοκράτης, θέλω να σου πω κάτι, διόστρατε, για να το θυμάσαι μια και καλή και για πάντα. «Μέσα στο είναι σου υπάρχουν δύο υπερδυνάμεις, η μία μαχητική και επιθετική mm -hmm. που συνεχώς ανησυχεί διότι υπασχίζει να μάθει τα πάντα, είναι ο νους και η άλλη ειρηνική και ήρεμη που δεν βιάζεται, δεν ανησυχεί, ξέρει τα πάντα και ουδέποτε αμφιβάλλει και ποτέ δεν φιλοσοφεί, είναι η καρδιά». Στο εξωτερικό επίπεδο ο νους φαντάζει ισχυρότερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Διότι στο εσωτερικό επίπεδο, το αληθινό, η καρδιά καθορίζει τα πάντα. Είναι η αληθινή υπερδύναμη, αλλά δεν επεμβαίνει, αν δεν τις το ζητήσεις εσύ ο ίδιος. Εσύ λοιπόν είσαι η τελική απόφαση και η επιλογή. Είσαι η αιτία και το αποτέλεσμα, η ελεύθερη βούληση. Στην ουσία εσύ και ο νους είσαστε το παράγωγο της καρδιάς. Αυτή προϋπήρχε και θα υπάρχει μετά. Για έναν και μοναδικό λόγο η καρδιά δέχτηκε να κατεβεί στην ισότιμη με τους άλλους δύο θέσει για να τους δώσει την δυνατότητα της εξέλιξης. Είσαστε τρεις, εσύ, η καρδιά και ο νους. Με όποια πλευρά συμμαχίσεις και τις δώσεις την προτίμησή σου εκείνη η πλευρά θα νικήσει στο εξωτερικό προσωρινό επίπεδο εσύ λοιπόν καθορίζεις τα πάντα που σε αφορούν oh. και πάτα στα πόδια σου άνθρωπε είσαι ο κυριαρχο. εσύ και μην τα ρίχνει. διότι ο Θεός Αμέτωχο. δεν είπε ο Σωκράτης η Θεή αμέτωχη ο Θεός Αμέτωχο σε έπλασε ζώων Ορθίο, άπτερον, με λογική βούληση και ελευθερία. Από και, και έπειτα το πεδίο είναι σε σένα. Εσύ επιλέγεις και προχωρείς. Εάν, ε, όπως γνωρίζετε, το, στην Πανεπιστημίου 10 είναι σήμερα το νομισματικό μουσείο. Παλαιότερα αυτό ήταν το σπίτι του μεγάλου. Γερμανού πέρα. που ανακάλυψε και πήγε με δικά του έξοδα πρακτικός άνθρωπος και βρήκε την τρία του Σλίμαν και ο οποίος μετά πήγε και μας ανακάλυψε και τις μικίνες και τον τάφο του Αγαμέμνονος και όλα αυτά Καλά γιατί δεν καθόταν να πάρει επιδότηση από, τα κρα... από το κράτος και από τα ΕΣΠΑ αυτός ναι. ακόμα θα περίμενε η... η ιστορία του είναι πολύ τραγική από μικρό παιδί Α... Ακόμα θα περίμενε να πούμε δύο κουβέντες, δούλευε σε ένα, μεγάλο, σε ένα μεγάλο μπακάλι και είχε την μανία να προσπαθεί να διαβάσει και έμαθε γράμματα μόνο το παιδί. Αργότερα μπαρκάρισε να πάει στην Αμερική, βούλιαξε το πλοίο και ήταν ο μόνος διασωθής. <χω> Καλό. Επέστρεψε, έκανε επιχειρήσεις, έκανε χρήματα και τα χρήματα αυτά τα έφερε για να αναδείξει το όνειρό του το μεγάλο και να επιβεβαιώσει τον Όμηρο, διότι πίστευε στον Όμηρο, ενώ όλοι τότε έλεγαν ότι ο Όμηρο, ναι, είναι ένα ποιητή που αφενό. Ναι, ό,τι λέει και. Και επιβεβαίωσε τον Όμηρο καταγράμμα. Τι θέλω να πω. Ένας φίλο μου δικηγόρο, πρόεδρο των φιλοσοφικών εργαστηρίων Ελλάδος δεν υπάρχει μεταξύ μας πριν από δέκα χρόνια έφυγε από κοντά μα. Ε, με είχε σαν πνευματικό του παιδί ναι. είχε σπουδάσει και αυτός στο μόναχο τυχαίο δεν νομίζω ε, πήγε τότε εστεγάζεται το άριο Πάγος εκεί και πήγε μια από τις πολλές φορές που πήγαινε στον Άριο Πάγο υποθέσεις όταν θα πάτε και εσείς σήμερα ναι. κατεβείτε στην Αθήνα μπείτε μέσα θα δείτε ότι σε όλα τα δωμάτια από την είσοδο επάνω στις οροφές των δωματίων Έχει στίχους γραμμένους Διάφορα μικρά κείμενα Το είδε ο, ο Χρήστος από τον Λαγκαδάης Από το μαθητή σου ναι. Από τον ορέστη μου Από τον ορέστη Καλησπέρας αγοράγι μου Για λέγε και έπεσε ο, το Δεν μάχη έχει μόνο του. αυτό Έχει και άλλα αλλά πες, πες Έχει και αγγιλωτά πράγματα μέσα Αυτά είναι και απέξω έχει ναι, ναι. ναι. τον διπλού με άνθρωπο. Δεν είναι φασιστικό αυτό, γιατί είναι του 1880. Ναι. Λοιπόν, για τους αμαθείς είναι φασιστικά. Τι ύπνο παιδί έχει πέσει, Ρεπέδη μου, σε αυτή τη χώρα. ώρες ώρες Προσέξτε τώρα, το έμπειρο το μάτι. Ε, Πολλοί μπαίναν, δικηγόροι μέσα, χρόνια πολλά έμπαιναν. Νομομαθεί μεγάλοι. Το έμπειρο μάτι το αναζητητή σε μία από τι οροφέ μετά από την είσοδο το τρίτο δωμάτιο, βλέπει και γράφει κάτι. Ναι. Το διάβασε μία φορά, το διάβασε δύο φορές ναι. και έκανε την σκέψη «Α, αυτό είναι αποκρυφιστόν». Τι λες? Πώς ο, ο Σλίμαν τα γνώριζε αυτά. Αποκρυφιστής κι αυτός. Αποκρυφιστής κι αυτός. Α, μπα, μπα, μπα. Και κάθεται και αντιγράφει τώρα το κειμενάκι αυτό. Θα σας το διαβάσω και θα δείτε τώρα εδώ τι μας λένε. Πώς γενόμιν, πόθεν ήμι, τίνος χάριν ήλθον, απελθήν. Πώς δύναμε τι μαθήν, μηδέν επιστάμενος. Ουδέν αιών γενόμιν, πάλι έσωμε ως πάρος ήα, με έιτα. Ουδέν και μηδέν των μερόπων το γένος. Αλλάγε βάκχοι οφειλίδωνον φιλίδων άμα, τούτον γαρ εστί κακών φάρμακων αντίδοτών. Κάθισε ο ομορφομένος ο άνθρωπος, το ερμήνευσε μία φορά, το ερμήνευσε δύο φορές και λέει αυτό έχει αλληγορική έννοια και, σημα, και σημασία και το ξαναλέω σιγά σιγά και το προσαρμόζω. Πώς γεννόμεν ο μου, ότι, έχουμε πάθει. Πρόψιν, ότι αυτό ε, ε, Μισό λεπτό να σε διακόψω είναι σημαντικό να πω καλησπέρα στην Κύπρο η εκπομπή άρχισε 7.30 μέχρι τις 9 μετά έχει εκτάκτως ελευθέριο Σαραγά το 1 καλησπέρα ζήνωνα ένας λίγος σαν την Κυψέλη λέει τι γλώσσα μιλάς λέει αρχαία τουρκικά Ναι ε, Πες το ναι. να καταλάβουν Τσοκ τσοκ Ζαμαν ζαμαν Βυστυχώς <laughs> <δωμά> εκεί καταντήσαμε Δημητράκη <δωμά> μου αγόρι μου Λοιπόν για λέγε Το παίρνει αυτό και το δίνει Στον Δεσποτόπουλο τον κουμπάρο του Ακαδημαϊκός μετά έγινε και πρόεδρος Της Ακαδημίας και του λέει Σε παρακαλώ εσείς οι ακαδημαϊκοί Φωστήρες βρέστε μου αυτό Πού είναι αυτό σε ποιο κείμενο Α πού το βρήκε ο, ο Σλίμαν Και το έγραψε επάνω Στο Σε ταβάνι ναι, και, σε, εκεί. και εκεί Πού το βρήκε ναι. Η Ακαδημία δεν μπορούσε να το απαντήσει Και ένας ακαδημαϊκός ναι. Ειδικός αυτά Είπε πιθανόν Έχει γραφεί Κατά τους Αλεξανδρινούς χρόνου ναι. και είναι πιθανόν Μέρος της παλατινή ανθολογία. Ναι. Είχαν συγκεντρώσει Τότε Διάφορα ναι. ποίηματα Και αυτά λέγεται Παλατινή ανθολογία Τα καλύτερα Τον ναι, ανθό τον τον Και τι λέει τώρα Πως γενόμην πώς είμαι Τιν τι ως χαρινήλθον Απελθείν Λέει εγώ Αυτό τι. είναι το ερώτημα της ζωής ναι. Εγώ λέει πως έγινα από, από πού είμαι Τι για, σκοπεύω για, να για κάνω ήρθα, Γιατί ήρθα ναι. λέει Ήρθα να αφήσω που λέει και ο Κατζατζάκη στην κοπριά μου και να φύγω. ήρθα να εξελιχθώ και ναι, να φύγω Δεν περίμενε. Απελθύν. Πώ με τι μαθήν. Πως μπορώ εγώ να μάθω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μηδέν επιστάμενο. Δίχω να δω. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Δίχω την επιστήμη. Μηδέν επιστάμενο. Δίχω τον ερευνήσω, ορθολογισμό. Δίχως τον ορθολογισμό. Με το δογματισμό. Ναι. Με την αγιαστούρα. Να μην την ψάξω που λέμε ουδέν αιών γενόμην δεν θα μπορούσε να γίνω τίποτα αλλά λέει πάλι νέσω ω ως παρίε αλλά πάλι λέει εγώ θα ξανάρθω πάλι εγώ θα ξανάρθω και τι λέει ουδέν και μηδέν τον μερόπον το γένος ένα και τίποτα είναι το ανθρώπινο γένος μέσα στην, στο διάβα των χιλιετιών και των αιώνων αλλά γεμιβάκιο Φιλίδωνο νέντι εν άμα Αλεφέρε μου λέει το Φιλίδωνο πνευματικό Νάμα να πιω Πνευματικά Έτσι. Δεν είναι το κρασιμόνο ναι, Το ίνος Εφραίνη Καρδία Του το, το, ο... το γαρεστίν κακό φάρμακο Αντίδοτο διότι αυτό είναι Το φάρμακο Για όλα Αντίδοτο για όλα τα κακά συμβαίνουν Δηλαδή τι λέει στην την παρέα του Ελάτε να φιλοσοφήσουμε Για να μπορέσουμε να βρούμε Και να λύσουμε τα ερωτήματα τα, τα παραπάνω Αυτό κάνουμε με πλάκα όμως Όπως έχεις αντιληφθεί και οι φίλοι Στον Αλμπέντεο 3,5 χρόνια ελευθερία. Αυτό κάνουμε ακριβώς Αυτό όποιος θέλει να μου γράψει Το τσοκ τσοκ λέει τι είναι Γιατί το οποίο ο Νταγί Περδογάν ναι, ναι. μια κοσαριά φορές ναι. Τσοκ τσοκ τσοκ ναι. Τι θα πει αυτό ε, γρήγορα, γρήγορα, μέσα καιρό. Τσάκα, τσάκα, μάλλον. Ζαμάν είναι ο καιρό είναι. Λέμε καιρός, χρόνια ναι. και ζαμάνια, δεν λέμε. Ναι, ή ζαμάν φού. Αυτό είναι γαλλικό, είναι. Ναι, το ζαμάν. <laughs> το ζαμάν. Μα έχει λοιπόν, κλέψει λέξει από παντού και Έπρεπε έξαν. να του πούνε του Τούρκο όταν έλεγε θέλει αναθεώρηση και τα νησιά. Ζαμάν φού, Ερδοάν. Έτσι. Και τρία αυγά Τουρκία. Πάμε ένα διαλυματάκι, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμεθα. Τώρα γιατί έχει επικρατήσει αυτό το τρία αυγά Τουρκία δεν το ξέρω. Άμα το ξέρει κανείς να μας το πει. Έβαλα μια παλιά μπαλάντα. And else matters Never open myself this way our way is... Say, and nothing else matters Trust I see And I find in you Every day for us Something new Open mind for a different view And nothing else matters Ελευθερία. Ελευθερία. Μαντάρα. Σέφτη εδώ κάθε πέμπτη βράδυ στι 7.30 και μα ενημερώνει. Μπα και ανοίξει ο εγκεφάλο μετά από 17 αιώνε. Δύσκολο είναι, αλλά τουλάχιστον εμεί, όλοι ενώ και εσά, και όσο διευρύνεται παρέα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, ελευθερία. Συνεχίζει. Με ρωτήσατε για την προσευχή των Πυθαγωρίων. Έχω πει. Όταν σας ανέλησα τον Πιθαγόρα σε δύο παρουσίες εδώ και για το Αμακοίο, τι σκοπό είχαν εκεί. Οι Πυθαγόροι ήταν βραχύλογοι, λακώνιζαν, δεν είχαν ευθυαρίες πολλέ, αλλά είχαν συμπυκνωμένη γνώση. Οι κάθε βράδυ οι σπουδαστές πριν κατακληθούν έπρεπε να κάνουν τον απολογισμό της ημέρας. Και ο απολογισμός της ημέρας ήταν με πέντε λέξεις. πι παρεύειν. Τι έκανα που δεν ήταν σωστό. πι παρεύειν. Ναι. Και εκεί έκαναν απολογισμό της ημέρας και έβλεπαν αν έκαναν κάτι που δεν έπρεπε να κάνουν. Ούτως ώστε την επόμενη ημέρα να το διορθώσουν. Ναι. Είναι η το γνώθις αυτών αυτό η αυτογνωσία, η κάθοδος στο βάθο τη συνειδήσεως, αυτό επιτελούσαν με πολύ λίγε λέξει. Τι δέρεξα, ακολουθούσε η ερώτηση και έπρεπε να απαντήσουν. Τι ναι. έκανα εγώ σήμερα. Τι ναι. έκανα που δεν έπρεπε να κάνω. Τι δέρεξα, τι έκανα γενικά. Ήταν η μέρα ωφέλιμη, όπω ο Σοκράτη έλεγε. Το βράδυ έκανε προσευχή ο Σοκράτη. Και έλεγε σήμερα πέρασε μία ημέρα. Τι έμαθα. Mm -hmm. Εάν δεν έμαθα και το παραμικρό, από ένα παιδί κάτι να μάθω, έλεγε έχασα μία ημέρα από τη ζωή μου. Και η τρίτη ερώτηση που έκανα στον εαυτό του ήταν τι μηδέν ουκ τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα, Τι πρόγραμμα είχε βάλει από το βράδυ ότι την επομένη θα έπρεπε να κάνει αυτό αυτό και αυτό και το βράδυ έκανε τον απολογισμό και τι μηδέων, τι μηδέωνου μου τελέσθη τι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα ε αυτός ήταν ένας βαθύς διαλογισμός στο κάθοδο, στην κάθοδο της συνειδήσεως που μπορούσε να τους ταρακουνήσει δίχως δογματισμούς δίχως υποσχέσεις Δίχως μετάνοιες, δίχως κολοτούμπες Δίχως αυτά, τίποτα Δίχως τίποτα Διότι γνώριζαν πολύ καλά Ότι ουκ ήθισε τη σέληση προς, προς κοινέοι ναι, Μη Μηδε τον τράχυλο κλείνε Ούτε κατέβαζαν το κεφάλι κάτω Και άνοιγαν όταν ήθελαν κάτι να ζητήσουν από τις τα θεότητες χέρια Σήκαν τα χέρια επάνω και άρχισαν επάνω Και είχαν έντονο διάλογο <Δυκλή> ο Αναξίμανδρος μας δίνει μία, μία φράση του τα πάντα φύρμα είναι επελθών δενούς διεκόσμιες σε πάντα ταύτα και σήμερα λέμε δεν λες τη λέξη φύρμα είναι ξένη είναι Ελληνική. ιταλική η λέξη ναι. δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι κατά τον κώδικα του Ισιώδου αν την πλησιάσουν φύρμα είναι το φως το κατερχόμενο κεραίον επάνω στη, στη γη. Ότι από ένα φως, από μια εκτινοβολία δημιουργήθηκαν τα πάντα. Επελθώνει δε νους αργότερα δε η νόησή μα, ναι. διεκόσμησε, μπόρεσε να τα ορίσει, να τα ξεχωρίσει και, και να, να τα, τα στολίσει, Να τα κατατάξει, να το Να, έτσι, έτσι, να στολίσει, ναι. Κόσμημα. Διεκόσμησε ο Δημόκριτος έγραψε το πρώτο του μικρό διάκοσμο και μετά το μεγάλο του ο μεγάλος διάκοσμος που όταν κάλεσε τους πατριώτες του, τους και τους έβαλε και το διάβασε και το άκουσαν του έδωσαν αμοιβή 100 τάλαντα και γέμισαν την πόλη λέει με πρωτομές του. Το φύρμα γράφεται με γιώτα. γιώτα, νομικά, με γιώτα. Γιατί είναι με γιώτα. το φω κατερχόμενον κατευθείαν κάτω, από πάνω κα, προ τα κάτω. κάτω. Ναι, και δεν είναι πολύ το φω. Όπω το γράφουμε κατέ, και σήμερα. Κατέρχεται στο κεφάλι του καθενό. Η αν... ιδέα που λέμε. Ακριβώ. Γι' αυτό και αυτή γράφεται με γιώτα. Και θα πάμε στον Ζήνονα, τον Κιτιέ, ο οποίο. Όταν η... λε ε, ότι οι Έλληνε δεν είναι γεννημένοι να προσκοινάνε, μου θυμίζει την πολιτισμικότητα που έχουμε και έχει η Ομόνια και το σύνταγμα και η. Συγκωράει και συγκλαμόνως Που σκύβουνε στα τέσσερα Πώ γίνεται αυτό ναι, παιδί, ε, πρωτεύουσα. Είπαμε ότι είμαστε πίμνιο Το πίμνιο δεν σκύβει Περπατάει Σηκώνει ποτέ το πίμνιο το κεφάλι Να δει τον ουρανό Το πρόβατο ποτέ Βλέπει δει? το χορταράκι αλλά δεν γονατίζει στα τέσσερα ε, γονα, γονατίζ, Άμα δει. πάει για ύπνο ε, ό, Όταν το πιάνει και το κουρεύει ο άλλος Και το γδέρνει και το σφάζει ε, Αυτός ποιος θα τους κουρέψει <laughs> Αυτό είναι το ερώτημα Λοιπόν για να πούμε και κάτι τώρα Για τον Ζήνονα τον Κιτιαία Ο Ζήνων, Α, Έχουμε Ζήνονα Κιτιαία Ακροατή ναι. με αυτό το ψευδόνυμο ναι. Μιχάλης ονομάζεται Εκ της Λάρνακος Σάιπρους. Μάλιστα. Και μας ακούει είναι στον αέρα Να έχει υπόψη μα, ο του Ο Μιχάλης Ο Ότι ο Ζήνον ο ήταν Ήτανε φινίκιο, έτσι τον έλεγαν εδώ. Νόμισμα. Φινίκιον. Εκφινίκης. Φινικεύς. Ήτανε Φινικεύς. εβραίος, ο πατέρας του ήταν στην Κύπρο και είχαν μία βιοτεχνία και του έδωσε, ήταν 20-21 ετών και του έδωσε, ερχόταν και κάναν εμπόριο εδώ με τον Πυραιά και την Αθήνα και του έδωσε ένα πλοίο με εμπορεύματα και το έφερνε, αλλά... Εκεί στι φλέβες ναι. όταν περνάμε που πιάνει η γωνία η μύτη, η θαλασσοταραχή, ναι. του μπάρισε το πλοίο και χάθηκε και το πλοίο και το εμπόρευμα. Και βγήκε αυτό βρεγμένο και πεζί έφτασε, λέει, στην Αθήνα. Ναι. Και όταν ήρθε στην Αθήνα και είδε. Να πούμε, οι Φλέβε είναι νοτίος τη Σαλαμίνο. Όχι, μια συστάδα. Στη γωνία, γωνία μετα... προ το Σούνιο είναι από εδώ. Από εδώ, εκείνη οι Φλέβε. Α ναι όχι εδώ είναι τα Περιστερία ναι, ο Λάθος ο ο Καποντώρος, ο Καποντώρος Και του το νησί, νησί Πάτροκλος ναι. Εκεί ναι Του φίλου μου του γιατράκου το νησί Λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα για το κοιτέα Να τα ακούσει και ο Ελαζίνο Ναγιάκου τώρα να ξέρεις την καταγωγή σου μου. Όταν ήρθε Και είδε ότι τα κτίρια Τα μεγαλοπρεπή πράγματα Και βλέπει ότι υπήρχε Φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνος Υπήρχε ο Επίκουρος Υπήρχε ναι. το Λύκειον Μόρφωση. Κάνει ένα γράμμα στον πατέρα του και του λέει. Θα ράξω εγώ εδώ. Ευτύχησα όταν νε Το είχε γράψει πριν, κοιτάξτε. Ευτύχησα λέει γιατί ναυάγισα. Ναι. Ναύα, ο Ρεζίνο να είσαι γίγας Όταν νε ναυάγισα. Λέει, <laughs> λέει ευτύχησα, βρήκα το δρόμο μου όταν έγινα ναβαγός Με ναι, τίποτα. Ναι, ναι. Πριν που νόμιζα ότι είμαι στα καλά, μου δεν Παρακ... ήξερα τίποτα. Παρακολούθησε <laughs> για δέκα χρόνια όλε τι σχολέ. Ναι. Και μετά ίδρυσε τη δική του την στοική. Μάλιστα. Και γιατί λέγεται στοική φιλοσοφία. Γιατί όταν γίνονται... δεν είχε λεφτά να αγοράσει δεν αγόραζαν οι ξένοι να νικιάσει. Και ο Αριστοτέλη στο λύκειο που έκανε ναι. τον νίκιασε από τους ναι. Αθηναίους. Ναι, ναι, ναι. Δεν το αγόρασε. Και πήγαινε στην Πικίλη στο Συνά, Α, τον Αθηνό. Κάτω από τις Καμάρες. Και εκεί δίδασκε. Και ναι. τον ονόμασαν στοικό φιλόσοφο και στοική φιλοσοφία. Τι είπε και αυτό που έχει βγει και λέει υπομένως στοικά Είναι έτσι, άλλη ιστορία Είναι άλλη, άλλος σχετισμό ναι. έτσι Τι μας είπε ο Κιτήεύς Με πέντε κουβέντες Το καταφύσι ζειν εναρετίζει Μάλιστα. Όταν ζεις σύμφωνα με τους νόμους Τις Της φύσης Είσαι ενάρετός οποίο παραβιάζει τη φύση Δεν μπορούν να μου το λένε Εμένα ότι είναι Καλό, και γιατί ε, όχι, εντάξει, και, μην, και γιατί μου. να μην παντρεύονται, και γιατί να μην αλλάζουν στα 15 του φίλιο, ε, και, γιατί, και γιατί να, να μην υιοθετούν οι κίνεδοι και παιδιά, Πώ θα τα μεγαλώσουν τώρα, Αντρόγινο Κινέδων εκεί πέρα, να μεγαλώσουν υιοθετημένο παιδί. Όχι, και το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι, είναι το με τι βυζή θα το θυλάσουν, <Θι> Δηλαδή, πάρτο και έτσι α πούμε, θα του ρίχνουν μόνο. Και νο... καταλήγω νο... νο... με τον Ηράκλειτο τα πάντα ρί. Να είστε σίγουροι φίλοι μου ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο, ότι τα πάντα ρέουν και μεταλλάσσονται και εξελίσσονται. Και μάλιστα τα θα λέγαμε σημερινή και εποχή. Να το έχουν υπόψη τους οι κυβερνόντες ότι ουκ αηάρχουν, ουκ άρχουν και σε λίγο δεν θα υπάρχουν να ξέρετε αγαπητοί φίλοι Την επόμενη η πέμπτη θα μιλήσουμε λίγο για την αρετή Καλά θα το πιάσουμε μέσα να αναλύσουμε την αρετή από, το, από τον Πλάτανα Να Εγώ. είστε όλοι καλά Να είστε περίφανοι που είστε Έλληνες Και ψηλά το κεφάλι Θα περάσουν όλα και εμείς θα επιβιώσουμε Λοιπόν η εκπομπή έλαβε τέλο, Κάθε πέμπτη έρχεται εδώ ο αδερφός Ο δάσκαλος, ο αγαπημένος όλων Ο κύριο Διαμαντάρας, ο Λευτέρης ε, Μας δίνει τα φώτα του Ακολουθεί σε μια ενδιαφέρουσα Έκτακτη εκπομπή Λόγω απεργίας των δημοσιογράφων Ο Λευτέρης ο Σαραγκάς Είναι εδώ, κατεβαίνει την Πανεπιστημίου έρχεται Έχει πάρα πολύ κίνηση από τη ΜΟΠΕ θα κάνουμε ένα τριωράκι σε ελεύθερη συζήτηση Με τις ερωτήσεις σα και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχει και μια σκαλέτα Με κάποιο συγκεκριμένο θέμα Όμως Σε λίγο θα είμαστε εδώ Αύριο αρχίζουμε τις 7 η ώρα Με τον κύριο Κωνσταντόπουλο Έξοδος από το αδιέξοδον Κάτι τι 8 και κάτι ψηλά Η κουμπούνη θα έρθει να μας πει Τα μελούμενα Και σε άλλη μια ευχάριστη Και εμβόλυμη βραδιά Η εκπομπή θα, ο Αλμπέντο θα έχει την τιμή να έχει εδώ τον ο, κύριο Μαλτέζο το Χρήστο τον διδάκτορα φυσικής και θα μιλήσουμε για την άνοτεχνολογία αν είναι Πανάκια ή Λέχα ή Κατάρα λοιπον και την Κυριακή Άγνωστοι επισκέπτες εδώ Παναγιώτης Παπάς Τίτλος Εξωγήινη και η τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα και δεν εννοούμε χτες εννοούμε την τελευταία 60ετία να είστε καλά σε λίγο μαζί σας ο άλλος Λευτέρης, ο Σαράγας.